Καλημέρα! Καλώ ήρθατε στην εκπομπή Κουβέντε στη Γιάφκα! Ένα αυριανό talk show που μεταδίδεται από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Το Σάββατο -Κυριακής πλέον. και με δυνατότητα να μιλήσουμε στον αέρα, αν θέλετε, ε, χρησιμοποιώντα την εφαρμογή Wire. Αν έχετε λογαριασμό σε την εφαρμογή στο Wire, το, βρίσκετε το nickname που έχει το είναι ίδιο όνομα με την εκπομπή κουβέντα στη Γιάπκα με το κάπα κεφαλαίο. Μας κάνετε έτοιμα, σας δεχόμαστε και συναμβολούμε στον αέρα εφόσον το επιθυμείτε. Ιδάλλως, αν θέλετε αν θέλετε να προτιμήσετε το κλασικό τρόπο, στέλνετε το μήνυμά σας στο radio.ch, στο website δηλαδή, στη σελίδα επικοινωνία και διαβάζουμε το μήνυμα στον αέρα, αν το επιθυμείτε βέβαια. Η Βαρκελόνη, και, συγγνώμη, η Βαρκελόνη φλέγεται σύμφωνα με όσα γράφουν τα διάφορα καταστατικά αστικά μέσα, ενημέρωση, ηλεκτρονικά, τηλεόραση και όλα αυτά. Πολλές σύγκρουσεις, σφοδρές σύγκρουσεις στους δρόμους της Βαρκελώνης. Εχθές είχαμε και περιστατικά φασιστών που επιτεθήκαν σε διαδηλωτές ε, μεγονωμένα σε ένα διαδηλωτή επιτέθηκαν 10-15 άτομα και με πολύ μεγάλη αγριότητα. <Συλίου> Υπάρχουν εικόνες και βίντεο από τις επιθέσεις φασιστών που έχουν κατέβει κατόπιν σπανικές σημές με το σήμα του φασίστα Φράνκου πάνω σε αυτές πραγματικές σπανικές σημές. Ωστόσο ε, υπήρχαν και περιπτώσεις αρχιτέρες περιπτώσεις που φασίστες που παρόλο που από που αντιδιαδηλώσει στι. στις η που συμβαίνουν εδώ και 6 μέρες στην Καταλονία με αφορμή την φυλάκηση των ηγετών, των καταλανών αυτών των και υπήρχαν λοιπόν περιπτώσει που ξεφύγανε ξεφύγανε, έσπασαν τον πλόκο, τους βρήκανε, δεν ξέρω πώς έγινε φάγανε πάρα πολύ άσχημο ξύλο, φασίστες λοιπόν και σε κάποιους από αυτούς υπήρχαν και εικόνες από αντιφασίστες, αντιφασίστριας που κρατούσαν τους ουγιάδες και τα μαχαίρια που είχαν μαζί τους και τα δείχναν στη γάμερα, ε, δείχνοντας ε, έτσι, έτσι την επικοινωνότητα και τις προθέσεις των ναζί που είχαν κατέβει στους δρόμους στις αντιδιαδηλώσεις που είχαν γίνει χθες το βράδυ βασικά, αυτό το γεγονό. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κόσμος, ο οποίος βρίσκεται στους δρόμους κάτω, ε, είναι... η σύνθεσή του είναι, είναι... είναι πολύ σύνθετη η παρουσία του κόσμου, το, το περιεχόμενο της δηλαδή. Υπάρχουν φιλελέ, υπάρχουν αριστεροί, υπάρχουν αναρχικοί, υπάρχουν πολιτικά άτομα που μόνο κατεβαίνουν για να ενισχύσουν την παρουσία του κόσμου στην Καταλωνία και να διεκδικήσουν στην αυτοδιάθεση, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Αυτό είναι ένα μαζικό μήνυμα του κόσμου που διεκδικεί κάτω στου δρόμου με την παρουσία του. Να πούμε πως ε, σήμερα έγινε μια τεράστια διαδήλωση αναλογικά για τον κόσμο που βρίσκεται στην Καταλονία. Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές ε, υπήρχαν στους δρόμους που συμμετείχαν σε διάφορες πορε... πορείες σε όλη την Καταλονία ε, σήμερα Παρασκευή, πέμπτη μέρα των διαδηλώσεων. Με κορυφαίο ας πούμε αίτημα για την καταδίκη των ποινών κάθεξη σε 9 αυτονομιστές, ηγέτες αλλά γενικότερα το αίτημα τους είναι να σταματήσει να βρίσκεται η κατανομινία υπό την, διαχείριση, την εξουσιαστική διαχείριση της Ισπανίας που είτε το πολιτικό προσωπικό της Ισπανίας στην εξουσία είναι με πρόσωπο δεξιό είτε με σοσιαλιστικό η καταστροφή παραμένει η ίδια, δεν πρόκειται να αλλάζει σε κάτι βασικά αυτό. Ε, τα φασιστικά συναισθήματα που διέπουν τους ένστολους φασίστες στο δρόμο που έχουν σταθεί για να καταστήλουν τη διαδηλωσία είναι τα ίδια. Δεν αλλάζει κάτι από την αλλάγη πολιτικού προσωπικού. Αυτό που έχει διαφορά είναι, όπως είχαμε πει και δύο άλλες φορές που μιλήσαμε για αυτό το ζήτημα, είναι ότι πλέον οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω στον δρόμο δεν θέλουν να προφυλάξουν μια διαδικασία δημοψηφίσματος, οπότε να υπομένουν τότε ξύλο. Θα τους έδινε, θα τους δίνανε η μπάτση, α πούμε, της Ισπανίας, η νέα μπάτσης της Ισπανίας, γιατί η μπάτση της Καταλωνίας εκεί το 2017 που είχαν σκάσει, τότε που είχαν πολιοργήσει η Βαρκελόνη και τα εκλογικά τμήματα με τις κάλπες, για το είναι ήταν μαζί με τους διαδηλωτές, αλλά οι μπάτες της Καταλωνίας έχουν κάνει πάρα πολλά βασανιστήρες, αναρχικούς, αναρχικές και γενικώς αγωνίστρες και αγωνιστές. δεν είναι τώρα αυτά είναι άλλη κουβέντα. Τέλος πάντων, ε, το θέμα είναι ότι ο κόσμος τώρα δεν έχει να φυλάξει έτσι μια διαδικασία του δημοψηφίσμου για την εξαρτησία της Καταλωνίας τώρα κατεβαίνει κάτω στους δρόμους για να διεκδικήσει μαχητικά την αυτοδιάθεση την αποκοπή από την Ισπανική κυριαρχία Σε αυτή λοιπόν είναι, όπως είπαμε, πολυσύνθετη παρουσία κόσμου από διάφορες αφιτερίες σκέψη. 500.000 άνθρωποι βρεθήκαν στους δρόμους της οι οποίοι καταλήξανε σε αυτή την συγκέντρωση της Βαρκελόνης, καθώς είχαν ξεκινήσει από διάφορες πόλεις πορείες-πεζές ε, πορείες πεζοπορίες, πεζοπορείες-πορείες να το πω έτσι, δεν μπορώ καλύτερη έκφραση για να το περιγράψω οι οποίες καταλήξανε στη Βαρκελόνη ε, το απόγευμα που μας πέρασε Μόλι έλειξε η μεγάλη σχέση και ο κόσμος ας πούμε, άρχισε να αποχωρεί τότε μπορούσε να γίνει και πιο μαχητική πια η συγκέντρωση του κόσμου. Μια πολύ καλή συμπεριφορά πιστεύω, γιατί όλος ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στους δρόμους που βρισκόταν, δεν πάει να πει πως σε μια μαχητική διεκδίκηση και σύγκρουση, διεκδίκησης τη αυτοδιάθεση και σύγκρουση με τους μπάτους. Οπότε, μόλις τελείωσε η, η συγκέντρωση, η πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ξεκινήσαν πάρα πολλοί αί που πλέον ο κόσμος δεν κάθεται να φάει ξύλο Αντιδράει και επί τούτου είναι στους δρόμους Όσοι είναι στους δρόμους, όσες είναι στους δρόμους Για να συγκρουστούν Αυτό λοιπόν μπορεί να το διαπιστώσετε και εσείς Αν ρίξετε μια ματιά στο διαδίκτυο Υπάρχουν πραγματικά φοβερές σκηνές που διαδραματίζονται Σε όλους τους δρόμους της Βαρκελόνης Ειδικά στο εδρόμιο, ειδικά στο δρόμο της πρώτης μέρας των διαδηλώσεων, φλεγόμενα δωφράγματα, ε, ε, κάτι φοβερό αν το πετύχετε σε κάποια εικόνα τέλος πάντων, θα σας δώσω έτσι και μια εικόνα λίγο πιο λεπτομερή πέρα από τη γενική εικόνα. Δεκάδες χιλιάδες λοιπόν οι αδηλετές, εδώ και μέρε στους δρόμους της Καταλωνίας, αποκλείουν δρόμους, αποκλείουν σταθμούς του τρένου, τώρα δρόμιο, διαμαρτύονται με αφορμή τις βαριές ποινές, από το άνω των δικαστήρων της Ισπανίας. Τις νύχτες, οι νύχτες γίνονται μέρα καθώς υπάρχουν πάρα πολύ έντονα βία επεισόδια, συγκρούσει δηλαδή, με μπουκάλια, μολότοφ. Πέτρε πέτρες και οτι άλλο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος ή κάποια για να ε, αντιμετωπίσει τα χημικά, τις πλαστικές σφαίρες και τα οχήματα, τα θραγισμένα των μπάτσων, των σπανών μπάτσων. Μην μπορείτε να καταλωνών, να σας πω δεν ξέρω κατά πόσο συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα οι καταλωνί μπάτσοι. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί. Ε, μόνο ότι προηγούμενη ε, πριν από δύο μέρες, την Τρίτη, έχουν γίνει 51 συγκλήψεις Έχουν ε, ε, τραυματιστεί τουλάχιστον 125 άτομα, ίσως και περισσότεροι, είναι και μεσά τους Σε κάθε σημείο του κεντρικού δρόμου της Βαρκελόνης υπάρχουν ελάστικα και τέντες Σαν οδοφράγματα, φλεγόμενα ε, οδοφράγματα να πούμε ότι η μέρα που μα πέρασε η οποία ήταν και η μαθητικότερη διαδήλωση στην Καταλωνία από τότε που ξεκινήσαν οι διαδηλώσει, α πούμε ήταν και γενική απεργία. Και όπω είπαμε, υπήρχαν διάφορε φορέ που είχαν ξεκινήσει από διάφορα σημεία τη Καταλωνία και κατέληξαν οι πορείε στη γερική πλατεία. Να σα πω, δεν ξέρω σε ποιο σημείο κατέληξε. Πάντω υπάρχουν εντυπωσιακέ φωτογραφίε με τον κόσμο. Ε, να πούμε έτσι για την ιστορία ότι ο μπουκεμόν που παραδόθηκε τώρα στην Αυστρία... Παραδόθηκε στην... ...στην Αυστρία παραδόθηκε, δεν μου διαφεύγει τώρα. Να το δω για να σας πω. Ε, είναι ελεύθερος. Ναι, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με το διαδίκτυο. Δεν έχουμε ήδη με αυτή τη στιγμή, αν θα μπείτε μέσα μετά να ακούσετε την εκπομπή, σε αναλύψη θα ακούσετε και το σχόλιο αυτό. Να συνεχίσει. Ε, προσπαθούμε να φτιάξουμε το πρόβλημα του το διαδίκτυο. γράφουμε και σε social media και τα λοιπά. Με το διαδίκτυο α, έπεσε η σύνδεση α, τελευταία συμβαίνει συνέχεια αυτό δεν, μπορώ, δεν είναι κάτι το δικό μας χέρι τέλος πάντων α, τώρα λύθηκε λύθηκε οπότε συνεχίζουμε κανονικά μιλούσαμε για, το, για την Καταλωνία και λέγαμε ότι σήμερα είναι και μία μέρα η οποία είχε κηρυχθεί Μέρα γενική απεργία από τα συνδικάτα και του διάφορου εργασιακού φορεί στη Βαρκελόνη για να υπάρξει μεγαλύτερο μεγαλύτερη πλήθο κόσμου ενάντια και στην απόφαση αςούμε, για του αυτονομιστέ, αλλά και γενικότερα πίεση προ την ισπανική κυβέρνηση για τι τελευταίε κινήσει καταστολή των ανθρώπων που θέλουν να διεκδικήσουν την αυτοδιάθεση. Τη Καταλωνία. Έτσι λοιπόν με την κήρυξη τη Γενική Απεργία όπω είπαμε έχει περισσότερο κόσμο, γύρω στου 500.000 όπω είπαμε και νωρίτερα από διάφορα μέρη τη Καταλωνία πορευθήκαν προ το κέντρο τη Βακελόνη και, και πραγματοποίησαν τη το πούμε, σε σχέση αναλογικά με την Καταλωνία και την έκτασή τη συγκέντρωση. Μετά το τέλο τη, το πέρα τη ξεκίνησαν οι συγκρούσει, πολύ δυνατέ συγκρούσει. Μπουκάλια, Μολότοφ, Πέτρος και οτι άλλο που μπορούσε ο καθένας να καθένα μια. Να αντιμετωπίσει όπως είπαμε και νωρίτερα και που είχε κοπεί η για να αντιμετωπίσει τις πλαστικές σφαίρες των Πάτσων. Και μέχρι τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν μάχες στους δρόμους της Μαρκελώνης. Θα δούμε πώς θα πάει, θα το παγκλουθούμε όπω παγκλουθούμε και κάθε αγώνα τον από κάτω για διάθεση μέχρι να φανεί κάτι περίεργο τελικά ας πούμε, αν φανεί ποτέ στις διεκδικήσεις αυτές μέχρι τότε εμείς θα το στηρίζουμε είπαμε ότι ο κόσμος είναι πολύ σύνθετος διαφορικές αφαιτερίες σκέψεις ωστόσο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι αυτονόητο και χωρίς συζήτηση δεν είναι τυχαίο βεβαίω ότι άτομα που μένουν στην καταλονία, φασίστε βγαίνουν με τι φραγικέ σημαίε και όπω είπαμε και νωρίτερα χαιρετούν αστιστικά και είναι κατά τη απόσηση τη ανεξαρτησία τη Καταλονίας. Αυτά προ το παρόν έτσι με αυτό το θέμα σήμερα την εκπομπή και με δυσκολίε να τι ξεπεράσουμε στη συνέχεια να μάλλον τι ξεπεράσαμε να νομίζω να μην συνεχιστούν. Πάντω ε, αν πάλι για κάποιο λόγο, η εκπομπή, είναι που ακούτε, διακοπή. Θα είναι κάποιο ζήτημα με το διαδίκτυο, οπότε προσπαθήστε με κάποια επαναφόρτηση ρε παιδί μου, της σελίδα ε, για να δείτε αν έχει λυθεί. Πιο δύνατα σήμερα οι μουσικές είναι πιο δυνατές. Τελευταία μέρα της εβδομάδας που είμαστε παρέα, να είναι πιο δυναμικά τα πράγματα αντί να είναι πιο χωταρά. Εντάξει και να πω κάτι, ήταν καιρός και όλος ο κόσμος στην Καταλονία να αντιδράσει, δηλαδή είναι αναμενόμενο να αντιδράσει μαχητικά. Μετά από το 2017 και την απίστευτη προυτάρ καταστολή που συνέψαν με τόσου ανθρώπους στους τραυματίες και σκηνέ, δηλαδή αδιανόητε βίας, μίσου βασικά, πολύ μεγάλους μίσου. φαινόταν στου τους ότι υπάρχει, δεν υπάρχουν εντολές, υπάρχει μίσος που εκτελούν εκείνη τη στιγμή, κάνουν το μίσος πράξη. Και όχι τόσο πολύ τι εντολέ πράξει Ήταν λοιπόν θέμα χρόνου πότε θα υπάρξει αυτή η μαζική παρουσία στο δρόμο για μάχη χωρί τέλος επέδου. Δηλαδή, αν θα δείτε τη στιγμή από τα διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν ας πούμε, στο διαδίκτυο, γιατί εγώ πάντα ε, παροτρύνω του ανθρώπου να ενημερώνουν το διαδίκτυο που μπορούν να επιλέξουν την πηγή θα δείτε ότι είναι πολύ η αποφασιστικότητα που βγαίνει ας πούμε, στον δρόμο από τον κόσμο που είναι κάτω είναι, είναι, είναι απίστερτη, δεν υπήρχε το 17 γιατί υπήρχε ένα σκοπό να, όπως είπαμε να κάνουμε το τυμοψήφισμα μήπως και τυχόν κτλ ο δρόμος είναι πάντα η μονή λύση έτσι. ο δρόμος είναι η μονή λύση και όλα τα θεσμικά πλαίσια επιλογών είναι καθαρά προφανώς σημεία αποσυμπίεσης οργής και ελέγχου τη αντίδραση. Ο δρόμος είναι πάντα. Ας δούμε τώρα πώς θα πάει. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε να κουσποιούμε λίγο τραγουστάκι. Θα τα πούμε σε 2-3 λεπτά. Να mm, δώσω πολλά να που ακούει αυτή την ώρα. Θα μπορούσα να δώσω και πολλά κύριε στο gym fragment που κάνει αυτή την ανακούμπη. Μας γράφει η Artemis, ε, ότι δεν γίνεται κάποιος στοιχεία μέλος του κατασταρτικού μηχανισμού. Δηλαδή, θα γίνει, όχι σκέτους μπάτσους, καραβανάς. Ε, Κάτσε να το ξαναπώ καλά. Ξαναλέω, βάλε αρχή για να μην το αδικήσω αυτό που έχει γράψει η Δεν γίνεται κάποιο στοιχεία μέλος του καταστατικού μηχανισμού, δηλαδή όχι και το σουμπάτσο αλλά ματατζείς. Πρέπει να είσαι διατερεχμένος. Απόβρασμα για να γίνεις ματατζείς. Γράφει. Συμφωνώ απόλυτα, προφανώς. Ε, ναι, προφανώς. Να περάσουμε τώρα στο θέμα της Συρίας και βεβαίως η εκκυρία η, η οποία με μονομερός ε, υπογράψανε και συμφωνήσανε η αυτοκρατορία με, τους, ε, φιλο... με τον φιλόδοξο ε, χαλίφη η θέση του χαλίφη Καλά το λέω, έτσι δεν ήτανε το, σκ... το κόμικς ναι. Ε, Προφανώ λοιπόν δεν θα ε, ίσχυε, δεν θα ε, τυρούταν. Η Τουρκία από νωρίς της σημερινή μέρας ε, βορβατίζει τις θέσεις των Κούρδων ε, και των Κουρδισών μαχητών των μαχητριών στην Ράς Αλ-Ειν αλλά και στο Τσέιλαν Μπινάρ υπάρχουν ε, κάποια άνθρωποι από το Συριακό Παρετηρητή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που και δημοσιογράφει από καθιστικά ευρωπαϊκά μέσα που λένε ότι ακούνε ενώ υπάρχουν και ε, μαρτυρίες με βίντεο από ανθρώπους που ανασύρουν από βορβατισμούς, ανθρώπους που σκοτωθήκανε από ερείπια στο Twitter Μπορεί να κάνετε ένα scrolling στην στο αντίστοιχο Hanτα να το δείτε. Ε, Και έτσι λοιπόν η καιρία δεν υπάρχει. Ήταν μια απλή ευκαιρία να χαμογελάσουν και να δείξουν τα πρόσθετα δόντια που έχουν βάλει, με τα δύο συγχάματα της Αμερικής και της Τουρκίας ή την Colgate που χρησιμοποιούν για να σπίσουν τα δόντια του και τίποτα περισσότερο. Ωστόσο, εμείς θα πούμε τα 13 σημεία ε, της υποτιθέμενης συμφωνίας της συμφωνίας της Αμερικής με την Τουρκία. Ε, όχι πως έχει κάποια σημασία, απλά έτσι να τα πούμε και τα 13, ε, να πούμε έτσι εν τάχει. Θα τα πούμε εν τ και είναι πάρα πολύ wow Έτσι, πολύ. Λοιπόν, Τουρκία και είπα πρώτο σημείο επιβεβαίωσαν τη σύμμαξη του ΝΑΤΟ. Τουρκία και είπα συμφωνούν πω οι συνθήκε ιδιαίτερα στη βορειοανατολική Συρία θέλουν. <laughs> είναι για πολύ και για γι' αυτό. Απαιτούν τη σενώρη συνεργασία. Τουρκία και είπα μένουν στη δεσμεύση του για προστασία των εδαφών και του πληθυσμού του ΝΑΤΟ. Οι δύο χώρε, το δεύτερο σημείο που διαβάζω είναι αυτό, επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή του για σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Είναι πολύ γέλιο αυτά που γράφουν. Τουρκία και οι ΙΠΑ στη μάχη εναντίον του Ισλαμικού κράτου στην υποανατολική Συρία. Έχουν ήδη διαπαιτεύσει 700 και οι από τα κρατήρια που του είχαν χώσει οι Κούρδοι και οι Κούρδοιτσε στι νικητήρε μάχε πριν από μήνε. Τουρκία και είπα συμφωνούν που σαν τι τρομοκρατικέ, αντιτρομοκρατικέ συμφωνούν, διετρομοκρατικέ επιχειρήσει πρέπει να στοχεύουν αποκλειστικά τρομοκράτε. Άρα συμφωνούν ότι οι κούρια και κούρια τι είναι τρομοκράτε. Τουρκική πλευρά εξέφρασε δέσμευση Δέσμε την ανδιασφαλή, έτσι δηχίζουν να το διαβάζω και δεν θέλω να διαβαζω άλλο έτσι. Λοιπόν, τέλο φωνώ, η Τουρκική πλευρά εξέφρασε δέσμευση Δέσπεψή τη ανδιασφαλή στην ασφάλεια και την ευμερία των κατικών όλων των πληθυσμιακών κεντρων που βρίσκεται στην ασφαλή ζώνη ενώ μεταξύ έχει γίνει εθνοκάση μέχρι τώρα. Τι να διά, τι να... Τέλος, και οι δύο χώρες 8ο σημείο που αναλαμβάνουν την δέσμευσή του για πολιτική ενότητα και τα αυκαιά καιρότητα της Συρίας. Ναι. Ένατο σημείο της Συμφωνίας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τη σημασία και τη λειτουργικότητα της δημιουργίας ασφάλου ζώνης με στόχο να των ανησυχίες της Τουρκία για την εθνική της ασφάλεια. Ναι. Είχαν μπει οι Μονάδες Προστασίας του Πολίτη ε, πολ, πολιτών, συγγνώμη, πολιτών, συγγνώμη, UBJ, ή, και άλλες, ας πούμε, ομάδες που ήταν στα καντόνια τη Ιοζάβλας, είχαν κάνει εισβολή στην Τουρκία και ανισχούσαν για την, ε, την ασφάλεια της χώρας της Τουρκίας. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Καμιά φορά αναρωτιέμαι πώς τα λένε αυτά, δε... Εν τω μεταξύ, ε, το ότι θέλουν να κάνουν έχουν μείνει στον έναν το σημείο έτσι, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάζω, έτσι συνεχίζω, πρέπει να έχω μια εικόνα, όποιο δεν τα έχει διαβάσει, όποια δεν τα έχει διαβάσει. Ε, το να γίνει η ζώνη στη Βουριανατολική ή Συρία και να μεταφερθούν ε, πρόσφυγες από τι εμπολίμιες περιοχές ε, σε συνδυασμό με την οθνοκάθαση και τι δολοφονίες Κούρτων και Κουρδισσών από τι επιχειρήσει των Τούρκων-φασιστών σε εκείνη τα εδάφη στην αλίωση ε, του πληθυσμιακού, της πληθυσμιακής σύνθεσης, νομίζω, μπερδεύσκα λίγο δηλαδή πάνε να βάλουν άλλο στάτους α, άλλο, ε, να φτιάξουν άλλη πληθυσμιακή ναι καλά το είπα, δεν πάω να το πω άλλες λέξεις, θα, θα, θα πω, ε, να φτιάξουν τη σύνθεση, να είναι αλλιώς, να, να το αλλάξουν ας πούμε το πράγμα, όσον αφορά ποιοι θα κατοικούν εκεί. Ε, <coughs> πάμε στο 10ο σημείο, η ασφαλή ζωνή αρχικά θα ενισχυθεί από τι ε, ε, τουρκικέ ένοπλες δυνάμεις και οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν σε όλε τι ψευχέ τη εφαρμογή τη 11η, το η Τουρκία θα πάψει την επιχείρηση πηγή ειρήνη με στόχο να επιτραπεί η τουρκια θα παψει την επιχειρηση πηγη ειρηνη με στοχο να επιτραπει η το UBG, πράγμα που ήδη δεν συμβαίνει, από το πρωί μόλι είπαμε πριν. Η, η επιχείρηση πηγή ειρήνης το 12ο σημείο θα σταματήσει, μόλι μάλλον η επιχείρηση πηγή ειρήνη σταματήσει. Οι ΥΠΑ συμφωνούν να μην προχωρήσουν στην περαιτέρω επιβολή κυρίω με βάση το εκτελεστικό διατάγμα τη η Οκτωβρίου του 19 και θα εργαστούμε μαζί στο Κογκρέσο, ώστε να υπογραμμιστεί η πρόοδο που έχει σημειωθεί στις ειρηνευτικές διαδικασίε στη Συρία. Και 13ο σημείο, οι δύο πλευρές δεσμεύονες να εργαστούν για την επίτευξη όλων των στόχων που περιλαμβάνουν στην παρούσα δήλωση, αλλά και στο στόχο της τηλεφωνιάς όλων των ανθρώπων που ζουν στη Ροζάβα, Συμ, συμπληρώνω εγώ. Εν τω να πούμε πως εχθές έγινε παρέμβαση στο τουρκικό πλοξίδι της Θεσσαλονίκη από μέλη της, της Ελευθερικής Πρωτοβουλίας της Θεσσαλονίκης και του Βίκονα. Έχουν γίνει προσαγωγές και με ιδιαίτερο ζήλο το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ζητά την παραδειγματική του τιμωρία. Έτσι απλά για να το ξέρουμε και αυτό. Δύο για το τι συμβαίνει στη δίκη των φασιστών, τώρα με τις απολογίες, με τον ε, Αρχιναζί Κασιδιάρη, μίχου Μαθεόπουλου, όμως θα έρθει και ο αρχηγός ο Φύρερε να, ε, να απολογηθεί, να καταθέσει τελος πάντων. για περισσότερες ε, λεπτομέρειες όσον αφορά τη βορεία της δίκης και γενικότερα τι υπόθετε, βεβαίως τι υπόνετε, τι έχει καταγραφεί μπορείτε να παρακολουθήσετε από το website www.gelgoldendown.com επαναλαβάω www.gelgoldendown.com Εγώ δύο-τρία πράγματα μπορώ να πω γιατί να πάω ειλικρινά δεν μπορώ να συγκρατήσω ε, όλα όσα αναφέρονται και εγώ παίρνω τι πληροφορίε που θα σας πω τώρα ε, από το Jelk Golden Down για τελιακό για όποια και όποιον δεν έχει μπει, πάμε λίγο να χαμηλώσουμε τη μουσική, έτσι ώστε να γίνει λίγο και η κατανοητότητα όσα θα πω. Να ξεκινήσουμε από την. Μερικά σημεία, γιατί δεν μπορώ να τα πω πάρα πολλά, μερικά σημεία από την απολογία του Κασιδιάρη, όπως τα βλέπω και εγώ, ε, στην, ε, στο σελίδα gelgoletown.com. Βασικά σημεία, λοιπόν, ε, τις απολογίες του Σκατιάρη, χωρίς να απαντήσει επί τη ουσία στα βασικά ερωτήματα για την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία και την εγκληματική δράση τη οργάνωση και κάνοντας λόγο και κατασκευασμένη σωγικά κατηγορία, απολογήθηκε ο Κασιδιά στις 16 ε, στις 16 Οκτωβρίου ξεκίνησε την απολογία ο άλλοτε εκπρόσωπος της Χρυσαυγής και τώρα Δημοτικός Σύμβουλος στην Αθήνα και υποστήριξε ότι η κατηγορία είναι κατασκευασμένη από πολιτικούς κύκλους κτλ. κτλ. Ο Γενικός γραμματέας της Κυβέρνησης Αμάρα τότε είχε ομολογήσει, λέει ο Καστιάρης, ότι οι δύο μια απόφαση δικιά του. Όσον αφορά την κατηγορία περιοκλισμού, ο Κασιδιάρη χαρακτήσε κατασκευασμένη και με άχλιο τρόπο. Και είπε πω, ε, οφείλεται σε εντολέ πολιτικών προσώπων προ την εισαγγελέα. Επίση, συμπλήρωσε ότι επί έξι μήνε ήταν αφόρητη πίεση τη τότε κυβέρνηση του εισαγγελέα για συγκεκριμένο λόγο και, και, δίεξη και ε, συγχνώ, μου ασκήθηκε δίωξη και άλλε παπαριέ. Ε, συγγνώμη που μιλάω έτσι, δεν μπορώ να μιλήσω διαφορετικά τον, οκ, λοιπόν. Ε, αναφορά με την ένταξή του στη Χρυσή Αυγή, ο Κασιδιάρης είπε ότι ήμουν φοιτητή στο Γεπωνικό και. Ναι, όταν ήμουν στο και, σαν μαθητής παρακολούθησε από κοντά στη Χρυσή Αυγή το 1994. Είχε δεσμού με την οργάνωση του και, σαν μέλο, άρχισαν να θεωρούμε μετά από μια διετία τακτικής παρουσίας. Και όσον αφορά τώρα τα στατικά γυμνάσια και ιδεολογία, ναι, εντάξει τώρα αυτά είναι πολλά για να σας τα πω όλα, θέλω να πω τα πιο βασικά, θα το αφήσουμε αυτό, είναι πάρα πολλά. Θέλω να σας πω τα πιο βασικά. Το βασικότερο όλα είναι ότι όσες φορές θα αναφερθεί και η πρόεδρος του δικαστηρίου στα στην ναζιστική διελογία, στον αντιστοσυσιαλισμό, στις Βάσκες, στον Πελάσιο κλπ. επικαλείστηκε την ελευθερία Άποψη που υπάρχει σαν και καλά δημοκρατία, α πούμε. Οπότε δεν τα αρνήθηκε, τα υπερασπίστηκε και είπε ότι είμαι εγώ κατά των εγκλημάτων που έχουν γίνει γενικότερα στου παγκόσμιου πολέμου. Και γενικότερα αρνήθηκε κάθε επαφή ε, το καθήκη με τον ε, Ρουπακιά. Τον γνωρίζει, τον ήξερε ο οτιδήποτε. Γενικώ είναι η ίδια υπερασπιστική γραμμή που έχουν όλοι ε, οι ναζί που έχουν περάσει, α οι πρώην βουλευτέ μέχρι τώρα που έχουν περάσει από το δικαστήριο, είναι ίδια ε, σχεδόν. Δεν είχε τίποτα αρχηγός ε, και όσοι, ας πούμε, ε, είπαν ότι είχαν φύγει, ξέρω, όπως ο Μαθαιόπουλος, όπως ο Αλεξόπουλος, το κάνανε για δικούς τους προσωπικούς λόγους, για λόγους πολιτικούς, που φύγανε μετά από μήνες, ενώ κάποιοι από αυτούς είπε ότι σηρίξανε εμείς, μετά τους ακούσαμε τη δολοφονία του ΦΥΣΑ, φύγαμε κατευθείαν. Τέλος πρόνος, τα βασικά με τον καστιδιάριο αυτά είναι, σας λέω, μπορεί να δείτε πολλές λεπτομέρειες στο gelgolddown.com, όπως και στο Omnia TV, έτσι, ειδικά στο ΟΟΜΙΑ TV, ε, και βεβαίως ε, υπάρχει και στο Twitter ε, μια ομάδα δημοσιογράφων που καταγράφει ε, καθημερινά όποτε γίνεται δίκη της ε, Χρυσής Αυγής. Πάμε να λίγο μουσκή, πάμε να δούμε τι είπε και ο, ο άλλος Ναζίος Μίχος. και τι είπε ο, ο Μίχος. Ε, όπως υποστηρίζουν εδώ στο site και γενικότερα σε όλα τα μέσα, ε, αναφέρουν ότι η ευλογία του Μίχου σήμερα ε, τσάκισε την ηγεσία της, των φασιστών της Αυγής, της Μόρια, ε, και τους ισχυρισμούς της περάσπισης. Ο Μίχος ε, ήταν απολύτω εμπιστοσύνης του Μιχαλουγιάκου από το 99 όπου ξεκίνησε ε, και ο πυρήνας των φασιστών στη Χαλκίδα. Εμπλέκεται σαν ε, φυσικός ανθρώπους σε επιθέσεις των εφόδου, τον Άζη, για παράδειγμα στο συνεργείο της λίόπολης όπου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, και σε διαδηλωτέ στην Πάρο, που τον αναγνώρισαν στο δικαστήριο. Γι' αυτό και ό,τι θα έλεγε σήμερα, ήταν, ε, ε, υπήρχε ενδιαφέρον για το τι θα πει γενικότερα μεταδομένη την αποχώρησή του από το 2017 και μετά. Ο Μίχος κατεδάφισε τη βασική υπερασπιστική γραμμή, του, ε, γραμμή, συγγνώμη, όχι του, γραμμή που επαναλαμβάνουν όλοι οι πρώοι βουλευτές φασίστες ότι η ηγεσία των Ναζί δεν γνώριζε, δηλαδή ο Μιχαλουλιάκος και ο Κασιδιάλης κτλ. Όχι μόνο λέει, είπε ο Μίχος ότι οι επίθέσει ήταν γνωστές, αλλά ο Μίχος είχε ζητήσει διαγραφές των μελών που εμπλέκονταν προκειμένου να μην, μην έκθεται το κόμμα. Ο Μίχος ως βουλευτής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής είχε ζητήσει διαγραφές μετά την επίθεση στου Αιγύπτιου αλλιεργάτε τον Ιούνιο του 2012. Είχε πει στο δικαστήριο σήμερα ότι το θέμα των αλλιεργατών ήταν εσχρό. Θα μα κλείσουν φυλακοί. Τους είχε πει τότε φασίστες, ο φασίστας Κάτε διαγραφές του είχα πει, λέει στην απολογία του Είχαν πάει με μπλουζάκια της χρυσή Οι άνθρωποι ήταν η Τα είχα πει εγώ στο Λαγό Και ο Λαγός μου είχε πει, όλα αυτά τα έχει πει στο δικαστήριο σήμερα. Έγινε μαλακία ε, Όταν η Μπάρου το είπε στο Γερμενή της απάντησε και η Μπάρου είχε πει κάτε και διώξε τους ε, όταν το είπε ο Γερμανίτης, τη πάτησε ο Γερμενής Άστο, κοίτα τη δική σου τοπική, μη φυτρώνεις εκεί που τις επές παίρνουν Ο Γερμενής και αυτός στην αυλογία του ήταν σαν τον Καστιδιάρη Δεν ήξερα τίποτα ο αρχηγός, δεν ήξερα κανένας του ρουπακιά ε, Άμα ακουστά ρέχω και όπλα, δικαιωμά μου Και ότι θέλω παίζω, και αν θέλω εξυπνώ και του φασίστες το και το χίτλαια Η Ήδη διαφάση, ίδια γραμμή γενικότερα ο, για να κλείσουμε τον Μύχο για τη τηλεφωνία του Ιουφίσα του ο Μύχος, ο βασιστάς αυτός στην απολογία του είπε πως δεν γνώριζε και πφ, τι έγινε και ότι, και ότι ο Μιχαλογιάκο ενημερώθηκε το επόμενο μεσημέρι Εκείνη τη νύχτα είπε, έσπασαν τον τηλέφωνα λαγός, ο ο λαγός μου είπε ότι ενημέρωσε τον αρχηγό, οριότανε ο Μιχαλουγιάκος βρίζει θεούς και δαίμονες αυτός ο ηλίθιος, ο πανίκυλαγας και άλλες μαλακίες και λαγιολαγός. Τέλος πάντων αυτά και με το μίχο, αυτά ήταν τα πιο βασικά. Ναι, και όπω ε, μου θυμίζει η φίλη, ε, υπάρχει και ένα βιντεοχρονολόγιο στο Μουνιά TV. Το οποίο αναφέρει ότι. Το, ε, το τι έχει υποθεί. Α πούμε δεν ξέρω ε, την προηγούμενη μέρα, όλη, το, όλη την εβδομάδα. Ε, ειλικρινά, να πω ότι να προσπαθήσω να το παρακολουθήσω μια φορά, αλλά δεν το κατόρθωσα. Δεν, δεν το κατόρθωσα. σω γιατί φημίζομαι για την έλλειψη συγκέντρωση που έχω ίσως γιατί κουράζομαι πολύ εύκολα στο να ακούω, δεν ξέρω, δεν κατολήσα να παρακολουθήσω ε, εγώ. Ε, πάντως, πέρα από εμένα, κάνουν φοβερή δουλειά οι άνθρωποι εκεί, ε, καταγράφουν και αναφέρουν λεπτομέρειε και τα λοιπά και έχουν αποδώσει σπουδαίο έργο. Και νομίζω πως υπήρχε και μία ε, συνέντευξη των ανθρώπων του Omnia TV στο Unicorn Ninja, ένα μέσω αντιπληροφόρησης α, από τις μέρες πολιτικής, της Αμερικής ε, για το πώς καλύπτουν τη δίκη κτλ, κτλ αλλά και για το ίδιο το ομνιάτρα παρεπτόντως Για την Παρασκευή είχε κληθεί και ο Μπαρμπαρούσης. Ε, δεν, δεν ξέρω τι είπε στην απολογία. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Δεν έχω ακούσει. Δεν έχω νέα. Ε, αν έχετε κάποιον link που έχετε πληροφορίε για το τι είπε ο άλλος Κατιάρης αυτός ε, στο δικαστήριο μπορείτε να το στείλετε και να το πούμε δύο λόγια. τώρα να πούμε δύο λόγια για τον Τι, το ιστορικό του ο είχε ηγηθεί καταδρομική επίθεση. τότε το βίντεο το θυμάστε όλες και όλοι στο Μεσολόγγι σε Λαϊκή το 7 του 2012 τρεις μέρες μετά άτομα των φασιστών της Ξαυγής, που συμμετείχαν στο Ξαυγικά κλιμάκι ο Βαρβαρούσι ο Φλωροσκούφης, ο Συπηρίδων κτλ. Ε, του ανέλαβαν οι μπάσοι και καταδικάστηκαν για νέο περιστατικό αντιποίηση αρχής. Φασίσεις τη ίδια ομάδα είχαν καταδικαστεί και για επεισόδια κατά Ρωμά, στο Ιταλικό ενώ για τη δράση στην Παμπαρούση έχει μιλήσει και ένας δημοσιογράφος α πούμε, που λέει και τα πράγματα. Τσακανίκας. Λέει και τα πράγματα. Καταδικάστηκε εννο, και για άσκοπου πυροβολισμούς στην του Πολύ τα λέω και μου σηκώνετε τριγά. Διέπρεψε ακόμα με το κοινοβουλευτικό του έργο καθώ από το βήμα τη Βουλή κάλεσε σε πράξο, Το θυμάστε αυτό. Κάλεσε από το βήμα τη Βουλή το στρατό. Αν θυμάστε, να αναλάβει την ευθύνη του με του προδότε, κάτι τέτοιο είχε πει. Δεν θυμάμαι ακριβώ, ακριβώ. Κάτι τέτοιο. Καλό το στρατό να αναλάβει. Κάτι είχε πει. Λοιπόν, καθώ από το βήμα τη Βουλή, κάλεσε σε πράξη η του Προέδρου τη Δημοκρατία και του Πρωθυπουργού από τον Σάτο Καλάτα λέω για τη συμφωνία των προσπών. από Αποπέμφθηκε προσχηματικά από τον Μιχαλογιάκο Αυτά λοιπόν με τον Μαμπαρούσι το άλλο συγχαμένο άτομο <Συσχερή> για να αλλάξουμε κλίμα. Σήμερα ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Ήταν το κλίμα της πολύ ωραία μέρα. Δεν πήγα πουθενά, δεν ξέρω πώ ήταν έξω. απλά βγήκα έξω και εντάξει το τζάμι τι, τον ίδιο και λέω «Α, ah, είναι πολύ ωραία μέρα» και ξαναμπήκα βάλω μέσα. καλή ε... λίγο έξω, εντάξει. μπερβάλο Ήταν μια πολύ όμορφη μέρα και το είπα για κάποιο λόγο που τώρα, δεν ξέρω, μου έφυγε εντελώς, πούμε, έμεινε στα πολύ ωραία μέρα και... Τέλο πάντων, δεν έχει να κάνει, ήταν μια πολύ ωραία μέρα και ε, να θυμίσω: Μια και δεν θυμάμαι γιατί το είπα, γιατί κάτι είχα στο μηχανό μου από πίσω να πω, να θυμίσω ότι μπορείτε να μιλήσετε μαζί μου στο να με βουθήσετε στην εκπομπή, να σα βοηθήσω και εγώ για να κάνετε κι εσείς εκπομπή μαζί μου, όπω το πάρει κανένα κανένας και κάποια και καμία. Καλώντα το Wired, ένα μέσο επικοινωνία που υπάρχει, με πολύ μεγάλο δίκτυο ασφαλεία γενικότερα. Το nickname κουβέντες στη Γιάφκα το κουβέντες το Καπα κεφαλαίο γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βρεις έχει αυτά τα λίγο κουλά το Y, δεν μπορείς να το βρεις το nickname κουβέντες στη si Γιάφκα λοιπόν και θα μιλήσουμε στον αέρα άμα σας αρέσει δεν ελάτε μετά από εκεί είναι και το ε, email που μπορεί να στείλετε με κλασσικός τρόπο radio radio.gym, στο website δηλαδή στη σελίδα επικοινωνία <ΣΣΣ> και βέβαια η εκπομπή μετά το τέλος της μετά το τέλος της ακούγεται σε επανάληψη αμέσω μετά αμέσως μετά, <ΣΣΣ> αμέσως μετά. Che a comandare? Yes. Yes. Volevo, pesco! Yes. Pesco! Είναι η ώρα για το δεύτερο ζεστό ρόφημα τη βραδιά. Θα είμαστε σε λίγο να το φτιάξουμε και θα τα πούμε όπω είπαμε σε λίγο. Μέχρι τότε μαζεύτε στο κεφάλι σα τι θα θέλαμε να συζητήσουμε, τι θέλει να βάλετε να συζητήσουμε και εδώ είμαστε να το πούμε στην αίθουσα.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 Να δούμε Εδώ είμαστε. Το μικρόφωνο. Λοιπόν... Για να δείτε, μ' ακούω καλά, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν... Γίνονται διάφορες παρεμβάσεις. Ναι, δεν μιλάω γιατί προσπαθώ να δω αν έχει το μικρόφωνο πρόβλημα μισό λεπλάκι. Όχι, δεν έχει. Λοιπόν, γίνονται διάφορες παρεμβάσεις, αλληλεγγύη σε διάφορες πόλεις ε, για τη Ροζάβα στον κόσμο ε, που ζει και μάχεται για την ελευθερία του στα κατόνια της Ροζάβα σε αυτών που δέχονται επίθεση από το τουρκικό-φασιστικό κράτος. Μία από αυτές τις παρεμβάσεις έγινε από φεμινίστριες ε, στο αεροδρόμιο του Βερολίνο και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε καθώς ε, στη Γερμανία δεν είναι εύκολο να μπορέσεις να κάνεις μια τέτοια παρέμβαση ε, μέσα στο, στο Βερολίνο, δηλαδή είναι λίγο δύσκολο όσο πούμε. Τέλος πάντων ε, Ξεπέρασε τον έλεγχο, τον μπάτσο όλος πάντων, με κάποιο προφανώς έξυπνο τρόπο. Ε, αναρτηθήκανε πανώ, στο Of The war. οι εφεμινίστες ε, ε, πολεμάνε για τη Ροζάβα γράφουν τα πανό. Μπλοκαρίστηκε το γκισέ της Τούρκης Ελλουλάιν. Υπήρξανε και άψη με τους μπάτσους αρκετά σπροξίδια και Μέχρι εκεί, όμως, δεν υπήρξαν συγκλίψεις Απλά υπήρξε βία η όθησή του να αποχωρήσουν από το Γκυσέ της Τούρκης Line και κάπου και τελείωσε η παρέμβαση Ήταν πολύ επιτυχημένη γιατί είχε πολύ κόσμο και πάρα πολύ, δηλαδή όπω το βλέπω και εγώ στο βίντεο και διαβάζω σχολιασμούς υπήρχε αλληλεπίδραση, ας πούμε Λοιπόν, αυτό το βίντεο μπορείτε να το βρείτε από την ομάδα Left Vision η οποία έχει τη σελίδα και στα δύο social media και στα δύο. Υπάρχουν πολλά συνεργασία στα δύο τα οποία τα χρησιμοποιεί κατά κόρτον κόσμος, έτσι. Και έχει και το site στο leftvision.de Ξαναλέω leftvision De. Εξανα, εξανα λέω, Left Vision, με λογαριασμό και στο facebook και στο twitter, προφανώς και σε άλλα μέσα που εγώ δεν γνωρίζω αν έχει, απλά το υποθέτω. Και στο site leftvision.de μπορεί να δείτε το βίντεο και άλλα βίντεο γενικότερα παρεμβάσει σε άλλα παιδεία από άλλες πολιτικές ομάδες ε, που φιλοξενεί, άμα θέλετε, ξέρω εγώ τέλος Και αν θέλετε να βοηθήσετε αυτή την εκπομπή γενικότερα πέρα από τις συνδρομήσεις σας, τις θεματικές και τις διαρμόφωσες που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να στιαρμοφώνουν την εκπομπή άλλου ανθρώπου και όχι απλά να υπάρχουν, εραι παιδί πούμε, ε, κάποιοι γέοι κάποιες που απλά ακούνε ε, και ξέρεις ο άλλος πίσω από το μικρόφωνο ασκεί την επιρροή γιατί αυτό γίνεται όταν δεν υπάρχει συνιαμόφωση, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι δικό μου, αφήστε το, πετάτε το σνάκ εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μια εκπομπή να συνδυαμοφώνεται, πρέπει ή είναι σχετικό, καλό θα ήταν, είναι να σωστή έκφωση, καλό θα ήταν, πρέπει ή δεν υπάρχει έκφραση Λοιπόν, καλό θα ηταν πρεπει να δεν υπαρχει πισθανα λοιπον καλο θα ήταν να συνδυαμοφώνεται. Ε, για μισό λεπτό. Αν θέλει λοιπόν να βοηθήσετε αυτή την εκπομπή, βλέπαμε τσεκάραμε κάτι γι' αυτό και άρχισα τώρα να μιλήσω ξανά, ε, διαδώστε τι, διαδώστε τι σε κόσμο που θέλει, εκτιμάται ότι θα ήθελε να ακούσει, διαδώστε τι έτσι ώστε να υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι, έτσι ώστε να ε, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να σειραμοποιωθωθεί, ε, να ακουστούν περισσότερα ζητήματα, γενικώ να ακουστούν πράγματα, ας πούμε, μέσα από κι άλλα και άλλα στόματα. Ή βεβαίως και ο άλλος τρόπος, είναι είπα και χθε, είναι όποια και όποια θέλει, όποιος και όποια θέλει να συμμετάσχει στο ράδιο τη Rezim. Προφανώ μπορεί να το κάνει με βάση την, βάση, την αυτονόητη τις αρχές του αντισεξισμού, αντιφασισμού, της αντιεξουσίας, της ισοτιμίας σε όλα τα επίπεδα και της οριζοντιότητας συλλεγικών αποφάσεων. Αυτά είναι τα αυτονόητα τα οποία δεν είναι πάντα αυτονοήτα, ειδικά ο αντισεξισμός, ένα πολύ μεγάλο ε, κεφάλιο, που πρέπει να καλυστικά το κάνουμε και θεματική εδώ. Ε, αυτό, διαδώστε λοιπόν την εκπομπή μπορούμε να μιλάμε και με άλλου ανθρώπου εφόσον ε, ε, είναι αυτό δεφικτό. Και αυτά προς το παρόν προς το παρόν όμω. <Τι> Και όπως με ενημερώνουνε, με ενημερώνει η φίλη Άρτεμις, ε, ξανά, ευχαριστώ, <χω> πολύ. Ε, είχε διακοπεί το μεσημέρι, λόγω Αρίου, η δίκη της Χρύσης Αυγίους, οπότε γι' αυτό δεν ξέρω για τον Παραπαλούς, γιατί πήγε τη Δευτέρα μάλλον. Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι, λογικά που ευρνάχει με την Δευτέρα. I've <σομίως> Are spreading fast and we know just what they'll do cause public's mood's frustrated since that poor boy was lost you'd better watch out talk cause they will come at any cost Να πούμε πώ έγινε σήμερα μια παρέμβαση από περίπου 40 συντρόφου και συντρόφιστε όπω διαβάζουν σταθερή συντημίτια με μοίρασμα τρικάκια και κειμένων στην Πολυεδομία τη Θεσσαλονίκη το πρωί τη ε, εχθεσινή ημέρα. Η παρέμβαση αφορούσε την προσπάθεια. Πρόσφατη προσπάθεια εισβολής, παλίδων σε κατελειμμένα σπίτια για να κάνουν μετρήσεις, για να τραβήξουν φωτογραφίες κομμάτι του φωτογραφίες στους του σχεδίου καταδράψης τους. Εγώ το αγνοούσα αυτό, ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Κάτι είχα διαβάσει για την Άνω πόλη. Κάτι είχα διαβάσει ότι κάνουν κάτι μετρήσεις, κάτι τσεκάρουν. Κάτι... Τέλο πάνω. Μπορεί να, είναι, να έχει σχέση με αυτό, μπορεί. Λοιπόν, να συνεχίσω αυτό το μικρό απόσπασμα διαβάζω. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, έγινε ξεκάθαρο στη Διευθύντρια ότι στις καταλήψεις στέγης υπάλληλοι της περιοδομίας δεν είναι προσδεχτή ούτε σε ενδεχόμενο εκένωση της κατεδάψης των σπιτιών. Έχει ένα κομμάτι της πολιτικής ευθύνη καθώς και ότι δεν θα αποχωρήσουμε κι ο από τα σπίτια και ε, μέσα στο άρθρο φιλοξενείται και το κείμενο το οποίο έχει γραφτεί. Ε, δεν σου λέω εγώ. Ναι. Ε, τώρα το διαβάζω και σα το λέω και εσά. Δεν το είχα δει. Είναι συνελήψη κατελήψεων στέγη Ανοπόλη. Καλά το είχα διαβάσει κάπου πριν από μήνε. Ότι κάποιοι τύποι από εκεί, από την Πολυδομία, κόβουνε βόλτε, τσακάρουνε σπίτια. Μετράνε, κάνουν δείχνουν. Ε, και τώρα εγώ το είδα αυτή τη δημοσίευση. Είναι από πολύ νωρί. Εγώ τώρα την. Είδα. Ναι, αυτό από παρεμβάσει και ότι άλλο έχει θα το δούμε εδώ, ας το πούμε. Να πούμε ότι έγινε παρέμβαση από τη συλλογικότητα αρχικών από τα Ανατολικά σε σχολεία στην Θεσσαλονίκη, των ανατολικών, ανατολικών συνοικείων τη Θεσσαλονίκη, Στην 5η-17 ε, Οκτωβρίου. οκτωβριου πετάχθηκαν τρικάκια στη Λύκαια, κάποια από τα οποία τελούσαν υποκατάληψη στι προηγούμενε μέρε τη Καλαμαριά, του Ντεπό, τη Ανάληψη, του Φαλήρου, τη Τούμπας και, και τη Χαρτιλάου. Επιπλέον το, στο 15ο επάλληλο του συγκροτήματο του Ευκλήδη. Μοιράστηκαν κείμενα και να έρθει το πάνω στο σχολείο της αρχής Οκτώβρης όπου τελούς υποκατάληψη έβαλαν μπάτσι και κυνήγησαν μαθητές. Υπάρχει το κείμενο το οποίο συνοδεύει την παρέμβαση πάλι στο Αθενσιντιμήτια. Είναι το άνθρωπο του Αθενσιντιμήτια. Είναι ένα ζήτημα με το διαδίκτυο, αν δεν αν κόβετε το σήμα σας, δεν φέστετε εσείς, ξαναλέμε. είναι πρόβλημα εδώ, με το διαδίκτυο. και σε μια εργατική είδηση, καθώς είναι... έχουν ξεκινήσει οι δυναμικές κινητοποιήσεις εργαζόμενοι στη Χαλιμπουργική. Ε, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για την καταβολή των δηλωμένων, τρεις μήνες του οφείλει η εταιρεία. Ε, με κλείσιμο του εργοστασίου, τετράωρη στάση εργασία από τι 6.30 το πρωί μέχρι τι 10.30 το πρωί, αποκλεισμό κλεισμό του εργοστασίου, συνεχίζουν να του ε, και διεκδικούν ε, από το αφεντικό Αγγελόπουλο τα λεφτά των τριών μηνών, ο οποίο δεν δεσμεύθηκε για τα αιτήματά του, απλά αναλόγωσε σε γενικολογίε. Απλά να το ξέρουμε γιατί η αλβουργική και στα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει μεγάλοι οι για δουλευμένα, για διάφορα ζητήματα που με τις αταναφασίες των αθεντικών απέναντί να δούμε εκεί που θα πάει Και σε λίγο θα πάμε να ρίξουμε λίγο τα bites τη ε, μουσικής έτησης λίγο στο τελευταίο μισό αλλά πάμε λίγο πιο χαλαρά. Ελπίζω να μην σας το χαλάω. Ε, εντάξει, λίγο πιο χαλά. Τώρα, αν δεν θέλετε, το... δεν το κάνετε. Δεν μου μιλάτε κιόλας δε πώς θέλουν να πάμε. Α, και να έχω και την ανάλογη ε, μουσική, συλλογή για να βάλω κάτι που θέλετε. Σημάδια στους τείχου μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στι μέρε μα είναι αίμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τείχου μπορεί να είναι ένα. τα κόκκινα σημάδια στους μπορεί Ολο το κοκκινό στι μέρε μα είναι ένα. Μπορεί να είναι και από το που χτυπάει στον απέναντι τη χωρταφέρθη τα πράγματα, κόκκινη ζωή σου. Σαν τα καγγελά είναι οι φωνές των παιδιών Και το σφυρίγμα του τρένου, <σμφυρή> Τότε τα κελιά γινόνται πιο στενά Και πρέπει να σκεφτεί το φως ένα κάμπο με Και το ψωμί στο τραπέζι των φτωχών Και τις μιτέρες να χαμογελάνε στα παράθυνα για να βρει λίγο χώρο, να πλώσει τα πόρτα. Κιίνε τι ώρε σφίγγει το χέρι του συντρόφου σου. Γίνεται μια σιωπή. Γεμάτη δέντρα Το τσιγάρο κομμένο στη μέση Γυρίζει από στόμα σε στόμα Όπως ένα φανάρι που ψάχνει το δόν Με που φτάνει στην καρδιά της ανεξή. Βρίσκουμε τη φλεύα που φτάνει στην καρδιά της ανεξή. Χαμογελάμε, χαμογελάμε, χαμογελάμε. Θα μείνουμε με τα εξωτικά. Η ώρα είναι 11.30 και ένα μισό ώρα πριν από το τέλο τη απόψινη εκπομπή. Ο Τζιμ Φράγμα στο μικρόφωνο. Σω με λιγότερα λόγια σήμερα, Ίσως έχω πολύ λιγότερα λόγια σήμερα. Ε, όταν είχαμε ξεκινήσει αυτήν την εκπομπή, είχαμε και ένα 20 λεπτο τρόλ, ε, το οποίο, έτσι για να γελάσουμε λίγο, ας πούμε λίγο χαβαλέ και τα λοιπά. Ε, το λέγαμε κινηματικές προβλέψεις. Παρα... Ε, δηλαδή ουσιαστικά είναι εικοστάλλον παροδίας παροδία και δουλέματος ε... των οροσκοπείων αλλά τελικά ξέρεις κάποια στιγμή ρε παιδί μου βλέπεις ότι το κάνεις για να το κάνεις και χάνεται μετά το, το αυθόρμητο, το, το γελίο, χαβαλές και κάπου εκεί το κόψαμε. Κάπου εκεί το κόψαμε. Κάποια στιγμή θα μας έρθει Συγγνώμη, <συγνώμη> θα έρθει κάτι άλλο στο κεφάλι μας Στην κλάβα μας να κάνουμε έτσι και να ε, Έχουμε και λίγο ε, Χαβαλα, λίγο γέλιο Λίγο ε, διάθετη διάθεση ας πούμε, Καλή διάθεση Και καλή τύχη Στον πάτσο βλέπεις πέρασε μονάχα το ρογή Να έχει την είναι εξουσία Και τώρα γύρα του δύο όρφα νά, και... ναι, τώρα βρήκα ένα πολύ ωραίο έτσι ζήτημα να συζητήσουμε, αν θέλετε ε, Όχι ακριβώς πολιτικό, είναι ένα κοινωνικό καθημερινό θέμα το οποίο εν, εν, εν, ενέχει και πολιτικά κριτήρια μας. <σμή> θα φύγουμε λίγο από το μοτίβο των ενημερώσεων. Ε, προς το τέλος της εγκοπής, αν έχουμε το χρόνο που θα τον έχουμε, θα κάνουμε μια ενημέρωση για το τι μπορεί να κάνετε αύριο, κοιτούντας τα διάφορα μερολόγια το τι παίζει αύριο γενικότερα. <σμή> <σμή> Τα φτερά τα δικτάστηκαν με μάρτυρα την πείνα. Αποκλεισμένα μια ζωή σαν πλούσια καραντίνα. Για μέλπιζα περίστροφο, τεστ φωτεινέ τρει ανάγκε. Λάτε και καλή τύχη, μακέ. και καλή τύχη, μακέ. και καλή τύχη, μακέ. Λοιπόν, και θα πω ένα προσωπικό βίωμα, παιδί μου, πούμε, το οποίο χωράει μια συζήτηση. Εγώ εδώ και δύο, όχι δύο, μήνυμα και εδώ και 1,5 χρόνο δεν καπνίζω, έχω, κοψει, έχω σωματήσει να καπνίζω. Το αντικαπνιστικό μου μέτρο το δικό μου ήταν μια δογλυφίδα. Φέρθηκα πολύ άσχημα στο περιβάλλον. τη συγκεκριμένη μέρα που έκοψα το τσιγάρο, καθώ από τα νεύρα μου που κάμνιζα και δεν ήθελα να το κάνω πια, άνεξα το περάθο και το πέταξα μακριά. Ναι, ε, φέρθηκα πολύ καγκουρίστικα, αυτό το ομολογώ. Ωστόσο από τότε δεν ξανακάμψα μέχρι την μέρα που μιλάμε και το ειδικανιστικό μέτρο μου ήταν μια αντοκλιφίδα. Αυτό είναι το ένα. Μαζί τα πήρε σβάρνα όλα. Θα τα πω γιατί τα λέω αυτά μετά. Τα πήρε σβάρνα όλα. Ε, έκοψα το καφέ, έκοψα το αλκοόλ, καλά όχι το αλκοόλ, το είχα κόψει χρόνια πίσω. Έκοψα γενικότερα ό,τι μπορούσε να μου δώσει την όθηση να ξαναρχίσω να καπνίζω. Ε, το μεταξύ πριν κόψω το τσιγάρο, είχα κόψει και το κρέας για δύο χρόνια και κάποια στιγμή Αναρωτήθηκα, τι κάνω ρε παιδί μου, όσο με. Γιατί όλη μου ζωή ήταν και... Αναρωτιέμαι, έτσι φωναχτά, γιατί φαντάζομαι και άλλοι άνθρωποι ίσως να το βιώνουν αυτό. Ε, όλη η ζωή ήταν ένα σουβλάκι, έτσι. Δεν έχει σημασία τώρα πώς σκεφτόμαι, τότε σκεφτόμουν αλλιώ Ναι, κάνουμε. Ένα σουβλάκι, ένα πακέτο τσιγάρα, ένα σκαφέ στο πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, ίσω και το βράδυ πριν κοιμηθώ. Ξίδια, πολύ ξίδι. Ε, κάνα junk food ε, που περιλαμβάνει πάλι κρέας, ας πούμε, και ε, αναψυχτικό. Και τέλος πάντων, ξαφνικά, μετά από τόσα χρόνια ζωής, ας πούμε, βρέθηκα να μην έχω τίποτα από αυτά, ε, τίποτα από όσα έκανα στην καθημερινό τάμ. Και είναι φοβερό γιατί, γιατί. Και αυτός είναι ένα μια και δεν συζητάμε έτσι, δεν υπάρχουν άλλε κουβέντσες για να κάνουμε κουπέτα Βάζω από τα δικά μου έτσι, να τα συζητήσω στη δημόσια σφαίρα. Ε, κάποτε θυμάμαι, πριν από πέ, με κάποιους μήνες, γίνωνα μια συναυλία ενός γνωστού γκρουπ τέλο πάντων εμπορικού και ήθελα να πάω. Και τελικά δεν πήγα στην συναυλία. Δεν πήγα διότι ε, δεν ήξερε τι να κάνω. Ε, γιατί αλκοόλ δεν πίνω. Δε, Τσιχάρω, δεν καπνίζω. Αναψυχθώ, δεν πείνω. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι θα έκανα εγώ εκεί. Δηλαδή, κατάλαβα ότι αυτή η διάθεση που μπορούσε να με κουρδίσει η μουσική για να ανέβω, ας πούμε, να χορέψω και να κινηθώ τελώς, και να έχω ένα κέφι, ένα α, ξέρω, ένα, μια ευγιαθεσία, μια, μια, μια επικοινωνία σε ένα πιο high level κάτι, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε η ίδια μόνη τη μουσική. Ανακάλυψα. Μόνο η μουσική η ίδια. Να μου τη δώσει. Ε, πρέπει να έχω και τον εξοπλισμό ε, γύρω μου. Έτοιμο τελευταίς πάνω να χρησιμοποιήσω. Και δεν πήγα. Και εκεί καταλάβα ότι είναι, λίγο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Να κόβεις πράγματα συνειφασμένα που ορίζουν την καθημερινότητά σου. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Από τη διατροφή που περιέχει απίστευτες... Ε, ποσότητες ζωικών παραγόντων, τηρήτρο δεν μπορώ να το κόψω. Δυστυχώ ε, ζω, ε, ζω, ζω, ζω, ζωικών προϊόντων και τα παράγοντά του ε, το κρέα το έκοψα πριν από δύο χρόνια. Γιατί ε, πάντα ήμουν ένα παιδί μου α πούμε τη λογική ότι δεν μπορώ να συνεχίσω να διονύσω αυτό το βασανισμό και τι δολοφονίε. Ωστόσο έτρωγα. έτρωγα. Ε, κάποια στιγμή είδα και να. Ε, ταινία είχα ξαναντεί πολλές φορές, αλλά είναι μια συγκεκριμένη ταινία, δεν θα πω ποιο, ναι, για να μην φεδόρετε ότι... Όχι, μπορώ να πω ποιο ήταν αυτή η ταινία, γιατί όχι. Μπορώ να τη δω και πειρατική, οπότε δεν διαφημίζω τίποτα. Ε, Τέλο πάνω όταν διπλώς στην σας θυμπώ, τώρα δεν μου στο μυαλό και πρέπει να ψάξω, οπότε πρέπει να κάνω πολύ ώρα πάυση. Ήταν μια ταινία ε, που με συγκλώνησε η διαδικασία θανάτωση που την είχα δει τη διαδικασία θανάτωση και πιο πριν και πάλι με είχε συγκλονίσει και πάλι είχα ξεκινήσει να κόψω το κρέας αλλά δεν μπόρεσα. Με συγκλόνισε εκ νέου λοιπόν μια άλλη ταινία και ήταν το τελετικό αυτό, σταμάτησα να τρώω κρέας. Βεβαίως ε, δεν μπόρεσα να κάνω το εξής και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα είναι πραγματικά ένα μεγάλο ζήτημα όταν σταματάς να τρως κρέας γιατί δεν θες να ενισχύει τον βασανισμό των ζώων και τη δολοφονία τους τον εγκλεισμό και όλα αυτά δεν πρέπει να καταναλώνει τίποτα που να προέρχεται που να είναι παράγωγο αυτών των διαδικασιών των βάναψων να, των... Να, δεν ξέρω τώρα τι άλλο να, να χρησιμοποιήσω σαν ορολογία ναι και Θεώρησα ρε παιδί μου ότι είναι αρκετό που δεν τρώω κρέας, αλλά δεν ήταν αρκετό και στις δυνάμεις μου δεν μπορούσα, γιατί τα λέω αυτά γιατί πιστεύω και άλλοι άνθρωποι θα έχουν φτάσει, θα έχουν αυτό το δίλημα, δηλαδή εγώ άρχισα να περνω και πέντε βιταμίνες ας πούμε, που και αυτά είναι προϊόν βασανισμού έτσι, ε, που προσπάθησα να φάω σόγγελα, δεν πήγαινε, τα έκανε με το κάτι τέτοιο, δεν τα αδεχόταν το σώμα μου, ε, που προσπάθησα να κόψω και το το τυρί και έξαν να έχω ζητήματα σοβαρά αςούμε, στην καθημερινότητά μου που ενώ υπήρχαν υποκατάστατα δέντα να ζήτησα δηλαδή δεν αρκεί μόνο να φας το μήνυρο κρέα, πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη ε, να, να υιοθετήσει μια ολόκληρη κουλτούρα πράγμα που εγώ δεν το κατόρθωσα να το κάνω. Πιστεύω ότι το βήμα το μεγαλύτερο έγινε ε, ωστόσο δεν μπορούσα να ακολουθήσω ολοκληρωτικά και να περάσω το βίγκαν. Ούτε ο χορτοφάγος, με το, μεταξύ, το μεγάλο γελιοί, είχε το εξή ότι όταν έξεκοψα το κρέας, δεν μπορούσα να φω τίποτα, γιατί δεν τρώγα ποτέ τίποτα χορτοφαγικό, τίποτα. Οπότε την έβγαζα με ψωμί και βεβαίως πήρα αρκετά κιλά. Μετά τα άχασα, γιατί άρχισα να τρέχω και τέτοια. Και δεν μπορούσα να φάω είναι φοβερό. Άμα δεν τρως... Έχει μάθει να μην τρώει επειδή έχει έτσι ήταν μια ζωή στα παλιά, στα πράγματα, τα παπούτσια του ότι συμβαίνει στον κόσμο. Που μπορεί μετά από ένα διάστημα να σε νοιάζει τι συμβαίνει στον κόσμο και να αγωνίζεσαι ακόμα και γι' αυτό, αλλά να μην μπορεί να υιοθετήσει στο προσωπικό επίπεδο. Α πούμε, αλλαγή συμπεριφορά ε, δεν μπορεί έτσι απλά να αλλάξει. Δε, δε, δεν μπορεί έτσι απλά να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει όταν είσαι νέα ε, και νέο. Δεν μπορείς απλά όταν το αφήνεις και γίνεσαι πιο πολύ μεγάλο νέο, <laughs> Πιο μεγάλο από νέο, λάβες. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το γέλιο ήταν μια φορά το εξή το γέλιο. Βγαίνω, ενώ πλέον τα έχω κόψει όλα αυτά, βγαίνω ένα βράδυ και δεν έχω μαζί μου χρήματα καθόλου. Τα είχα ξεχάσει στο σπίτι. Ε, δηλαδή, τι είχαμε, κάνα 10 ευρώ και τέτοια, ας πούμε, είναι τα βασικά. Πω, μεγάλο άγχος, ε, μεγάλο άγχος, λέω, τώρα τι γίνεται, θέλω να πιω ένα καφέ, να πάρω κανένα σουβλάκι ρε παιδί μου, ε, να κάνω κανένα τσιγάρο, ε, εντελώς ακούσια και εννοούμε, μετά από αρκετούς μήνες που έχω διακόψει, έτσι. Και γυρνάω και λέω στον τι είναι αυτά. Δηλαδή, να θέλω να πιω ένα καφέ, να κάνω ένα τσιγερό και να φάνω σουλάκι, δεν τα σκεφτόμουν να τα έλεγα. Απλά ήταν το άγχο που δημιουργούσε που σαν δένει τα κάνω αυτά. Και κάτσουμε και λέω, Κάτσε, Ρευκή. Δεν καπνίζει, δεν πίνει δεν αλκοόλ, δεν πίνει καφέ, δεν τρως κρέα. <laughs> και κατάλαβα ότι μπορώ να κυκλοφορήσω χωρί χρήματα. Εντελώς. Δηλαδή, τα βασικά χρήματα μπορεί να ήθελα, ας πούμε, να κινηθώ γενικότερα. Γιατί κινούμε με αυτό αυτοκίνητο καμιά φορά. Ε, να κάνουμε ε, και ήταν πολύ το γελίδι, είχα τσένα στιγμή και γέλαγα μόνος μου στον δρόμο, ήταν στην Αθήνα αυτό έμα. αυτό και λέω, κοίτα να δεις, καλό, πολύ καλό. Αυτά, έτσι, για να βάλω έτσι να έρθεις για κουμπέντα. αν θέλει να μιλήσουμε για κάτι πάνω σε αυτό κτλ. κλπ, να ακούσουμε μουσικούλα και τα λέμε. Κάτι κομμάρμα και, και εσύ μου φωνάζει, χάμα του. Ο κόσμο δεν αλλάζει παρά τα του. Μίλαμε απόψε για θάνατο. Ό,τι μα λείπει είναι άφατο. Κι αν ήμασταν χριστιανοί, θα γιορτάζαμε το ψυχοσάββατο. Σ' έναν βρωμό παράλληλο, οι πάτσει μα μετράνε πίσω από σπίδες. Μα πώ να μετρήσει το άπειρο, του ψυχοάπηκου μέσα στο άγριο. Μες αυτόν τον αγρίο, ψυχο από κείς, από κείς. Μες αυτόν τον αγρίο, ψυχο από κείς, από κείς. Μες αυτόν Να βγάλω ρίζες ακριβώς αγεσένα, Κρύκος ίδια καδένα, λαύτιε ποτέ. Κι εγώ του λέω κρύψω τα πόδι στο θαλάμι σου. Κε εσύ σου πιάμε στο μέλλον. Στο σύνολο το καραβάνι και το καράβι στο λιμάνι, Το ξέρουνε οι καπετάνοι. Κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρίδι θεατρήνη, το πειρατή που πεχρωτείνει. Ξέρει το ξέρουνε και εκείνοι. Δεν θα αντέχεις για πάντα ασε πιά και την πάντα Κι ότι εντάξει το κάνε το δικό του Έφυγε έως ότου γυρισμός του ασότου Ότι το μπαρκο είναι πλέον μπανάλ Και καβάτζα παμάλ Για ανθρώπους νορμάλ Και εγώ τους δείχνω αγυριστό το κεφάλι γύρνα απ' την άλλη και πάμε πάλι Στο παντού το καραβάνι Και το καράβι στο λιμάνι Το ξέρουν νέοι κατετάνοι Κάνε τα πιάνει Κάτι τα πιάνουν Στο καμαρίνο η το ξέρουν και εκείνει. Κάτι θα γίνει, κάτι θα αρχίνει. Το ξέρουνε στον Πειραιά, στο λιμάνι του και η Νάνι στη Σεβίλη Τσιγκάνι. Το τραγουδούν ολονοιχτή στα τριζόνια. Καλοκαίρι αιώνια, το ψαλί του Στο ψιθύριζι στο αυτοί το αγέρι που φυσαίει από τα βιέρη, ο καμιλιέρη το ξέρει. Και λοί ποτέ δεν ημερεύουν εφόσμο. Τι περιπατητέ του <στο στο στο στο στο μαζί> το καραβάνι. Και το καράβι στο λιμάνι, το ξέρουν οι καπεντράνοι. Κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρί είναι η θεατρική, και ο πειρατής που με χρωδίνει. το ξέρουν και εκείνοι. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Και να πούμε για ακόμα μια φορά, για τα λίγα λεπτά που μένουν, ότι υπάρχει δυνατότητα να μιλήσουμε στον αέρα, μάλλον την άλλη φορά πια, μέσω του WIRE και στο λογαριασμό κουβέντες για αυκα, αν θέλετε, και το μήνυμα σας το Radio Regime, στη σελίδα Επικοινωνία. Θα το διαβάσουμε και αυτό, αν το θέλετε, ακόμα έτσι ένα μαζί να είμαστε εδώ λίγο πιο χαλάρα τώρα, ας πούμε λίγο όχι πολύ, Εκτό και αν θέλετε να μιλάω περί ανέων κινηδάτων για να έχετε κάποιον άνθρωπο να σας μιλάει και αυτό εγώ το έκανα πάρα πολύ καιρό πάρα πολύ καιρό, υπήρχαν στιγμές που δεν μπορούσα να ε, κοιμηθώ το βράδυ και αυτό ήταν ένα λόγος που ξεχίζα να κάνω και τα βράδια κουμπές από, από πριν από τότε, η πρώτη φορά που ήμουν σ' αριδοφράγματα και μετά στο αριδρεζή Υπήρχαν λοιπόν στιγμέ που το βράδυ ήθελα κάποιο να μου μιλάει, κάποιος να μου μιλάει, για να κοιμηθώ. Δηλαδή ήταν, ένιωθα, εγώ προσωπικά, σαν να ε, με έβαζε κάποιο κάποια, ε, μετά άντεβε. Ε, μου λέει παραμυθάκι, you know, ε, και έπεφτα για ύπνο. Κάποτε, επειδή δεν έβρισκα πώ να το κάνω αυτό, έβαζε το θέατρο τη Δευτέρα στο YouTube. Το πιο ανεχτό θέαρο και μάλιστα κομμωδίε έβαζα. Ε, ναι, τι να παίζουν και κοιμόμουν και κοιμόμουνε σαν πουλάκι. Αν δεν έβαζα κομμωδία στο θέατρο τη το βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να ξύπνησα από το πρωί για δουλειά. Τότε δούλευα ακόμα. Ε, ήταν φοβερό. Μετά ανακάλυψα δύο-τρει απαράδεκτες εκπομπές, απαράδεκτες λαδιοφωνικής εκπομπές, βραδνου, ε, λόγου, εκπομπές εκπομπής, λόγου, έτσι λέγονται σε καθεστωτικά ραδιόφυνα, τα οποία δεν τάντια καμία σημασία. Μόνο τα έβαζα ε, εκεί να γελάω με αυτά που λένε και να υπάρχει κάποια αγκαρία που κάνει κάποιο και να μιλάει και να, να κοιμάμε. Τέλος πάντων αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, μπορεί και εσείς να το νιώθετε, μπορεί να, ένας άνθρωπος, ας πούμε, να... Και είναι και, είναι και μοναχικό τα καμιά φράγματα, ας πούμε, μπορεί ε, σε κάποιον άνθρωπο να λείπει ο, η κουβέντα, να θέλει να κάνει κουβέντα, ε, και να, το... να νιώθει έχει ένα συνομιλητή ή μία συνομιλήτρια. Ίσως και όχι. Ίσως απλά ε, η παρέα μιας ανθρώπινης φωνής που λέει, δυστυχώ δεν μπορεί να λέξει τι λέει. Μπορεί να λέει ό,τι να είναι. Βεβαίω, μπορεί να επιλέξει να μην την ακούς και αυτό το κάνουμε περισσότερε φορέ. Δεν επιλέγουμε να μην ακούμε τα συγχασιάρικα που λένε αρκετέ φορέ τα βράδια. Και αν κάνετε μια βόλτα, ραδιοφωνική βόλτα έτσι από περιέργεια, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν ακούει και πάρα πολύ κόσμο στο ραδιόφωνο. Γιατί έχει την επιλογή ο περισσότερο κόσμο να, να επιλέγει αυτό που θέλει να ακούσει αν είναι μουσική ακόμα και podcast αν το λέω σωστά από το διαδίκτυο όποτε θέλει, ό,τι θέλει κτλ δεν έχει την ανάγκη του live αλλά το live έχει πάντα την επαφή τη δυνατότητα της άμεσης επαφή. σε ένα ε, κοσεβοκούτη εκπομπή ή σε, ένα, σε μια εκπομπή εχογραφμένη λόγου μπορείς να ακούς αλλά δεν θα έχεις δυνατότητα να επιδράσεις Βεβαίως, οι ραφωνικές εκπομπές όλες δεν δίνουν αυτή την δυνατότητα. Τέλο πάντων, για μην το ανοίγω πολύ, αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, είναι το τι λέγονται, μετά να ρωτήσει γιατί οι φασίστες μπόρεσαν και έκαναν αυτό που έκαναν στους δρόμους, βρήκαν απήχηση, πολλοί έπιασαν λαϊκισμός τους. Είναι απίστευτο, παιδιά τι λέγουν, τι λένε. Ειδικά το βράδυ, ειδικά το βράδυ, που είναι κάτι της πάνω από 55-60 χρονών, που σε τον εαυτό σου όταν τους Τέλος πάντων, το άνοιξα πάρα πολύ. Υπάρχει λοιπόν ίσως η ανάγκη απλά να ακούτε, να μιλάει κάποιος ή κάποια, προφανώς, στο μικρόφωνο και αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ χαίρομαι να το εκπληρώνω και να το, και να, ε, το ικανοποιώ. Είναι ο Jimmy Frag, μας σας παρέα και ακόμα λίγο σας κρατάει από τις 10 μέχρι τις 12 Τελευταία ημέρα, ίσως να, να κάτσουμε και λίγο περισσότερο την τελευταία ημέρα της εβδομάδας Αν τελειάζουμε Και βεβαιώς αλλάξαμε τελώς το ύφος πια τη πιο χαλαρά όπως το είπαμε και νωρίτερα Μιλάς καμιά φορά μόνος και διέαυτό σημαίνει ε, μόνος, δεν μιλάς, εντάξει με ακούτε εσείς σήμερα η αλήθεια είναι ότι δεν συμμετείχατε πολύ και καλά κάνε αφού το ακούσατε ε, στην κουμπή με γεια με χαρά σας. Εδώ είμαι και να τα λέω εγώ. Ε, και η αλήθεια λοιπόν ε, είναι αυτή, όπως είπαμε. Ε, καμιά φορά είναι σαν να, ε, ε, ξέρεις, κάνεις ε, μια αυτοψυχανάλυση ας μιλάς μόνος σου εγώ και μια φορά όταν μιλάω λοιπόν και προσπαθώ έτσι όχι να το πάρω από άλλη... να, το... να το αφήσω αυτό και να το πάρω από άλλη αφιτερία ένας λόγος που ήθελα να κάνω την εκπομπή ήταν για να πω αυτά που θέλω και, και όποιο θέλει να ακούει να ακούει και μάλιστα ήθελα ρε παιδί μου αυτά τα οποία έχω στο μυαλό μου και τα λέω ε, να ακούσω αν υπάρχει διάθεση πώς θα ακούει κάποιος άλλος, κάποια άλλη, δηλαδή μια και επειδή δεν είμαι και ο πιο κοινωνικός άνθρωπος στον κόσμο ε, την κοινωνικότητά μου μπορούσα να την ε, ε, ε, εφαρμόσω σε αυτό τον βαθμό, με αυτό τον τρόπο ε, οπότε, δηλαδή πολλέ κουβέντε δεν κάνω γενικότερα ε, εξωτερικεύω, ε, θα εξωτερήκευα ε, το σκεπτικό μου με αυτόν τον τρόπο να μιλάω στο ραδιόφωνο και επί της ευκαιρία, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ακούσω τι σχολιασμό μπορεί να υπάρξει ας πούμε, από κάποιον άλλον άνθρωπο που θα άκουγε τι έλεγα. Ακριβώς το, το αντίστροφο επί δύο κάνει. Να ακούσα ο κόσμος τι σκέφτεται και να σχολιάσω κι εγώ και όλοι μαζί να κάνουμε μια συνδιαμοποιημένη κουβίτη ωραία τι καλά θα είμαστε μια ωραία παρέα. <laughs> Δεν έχει συμβεί αυτό. Έχει ένα, μέχρι ένα βαθμό και αυτό είναι πολύ καλό και αυτός ο βαθμός. Ε, και όταν, λοιπόν, είμαι σε αυτή τη φάση και μιλάω, είναι πολύ ψυχαναλλητικό, ρε παιδί μου, ας πούμε. Αλλά, δε, αλλά συνήθως, η είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, ωστόσο, είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό. Δηλαδή, ευθερωτικό. Δηλαδή, και όσοι θέλουν να κάνουν ραδιόφωνο λόγου, εκπομπή λόγου με μουσικούλα κτλ, γιατί εγώ κάνω και πολύ εκπομπή λόγου, όπως καταλάβατε, λίγη μουσική, βασικά παίζει μουσική, αλλά... Παρλάρω συνέχεια, ε, είναι πάρα πολύ επιλεύθερωση, μεγάλη επιλεύθερωση, Το ραδιόφωνο γενικό είναι καταπληκτικό και όταν έχεις ανθρώπους να σε ακούσουν. Δεν το, δεν το έχεις πολλές φορές στη ζωή σου αυτό, να σ' ακούσουν. όχι να σε ακολουθούν. να σε ακούσουν. Ε, ε, δηλαδή, αν καταλάβω ότι εγώ γίνω εξάρτηση για κάποιου ανθρώπους, ας πούμε, και ασκώ επιρροή, το πει και στις που έκανα, έτσι μου έρχεται να τη σταματήσω, δηλαδή ειδικρινά, Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου, δηλαδή να ασκώ επιρροή και να, Είναι πάρα πολύ, είναι εντελώς άλλη η στόχευση. Η παρέα είναι κανονικά. Ε, και εγώ, εντάξει, πιστεύω ότι η παρέα μπορεί να γίνει εξάρτηση, αλλά όχι ε, η εξάρτηση από ένα συγκεκριμένο άτομο. Όταν λοιπόν βρίσκεις ανθρώπου να σε ακούσουν, ε να πεις και πέντε πράγματα και να σου πούνε με, με, με τους τρόπους που στο λένε, με το μήνυμα ακόμα δεν έχει χρησιμοποιήσει την ε, δυνατότητα ε, της ε, live συζήτηση. Ε, θα γίνει κάποια στιγμή και αυτό και όταν θα γίνει θα πάνε όλα στρα, στραβάνουν, ξέρετε πώς πάει όμως την Μέρφη ε, είναι πάρα πολύ ωραίο είναι πολύ απελευθερωτικό οπότε θα ε, συμβουλεύω να το δοκιμάστε μια φορά Εν τω μεταξύ το ότι η εκπομπή μπορεί να ακουστεί και ηχογραφημένη σε ένα άλλο χρόνο είναι πάρα πολύ βοηθητικό στο να είσαι ακόμα πιο πολύ απελευθερωμένος όταν μιλάς ας πούμε, ε, Ναι, τώρα με τα κινημανικές, μου λέει φίλοι εδώ, με, κινημα... με τις κινημανικές προβλήψεις έχει πολύ για γιονέ, αλλά δεν ε, ξέρει, είναι. Δηλαδή, άμα το κάνεις δεν το κάνεις, Δηλαδή, χάνει τον αυθορμητισμό, δηλαδή, χάνει το στιγμή. Δηλαδή, αν δεν γελάσεις εσύ. Δηλαδή, εγώ όταν το έκανα και γελούσα, κρατιούμαι πάρα πολύ, δηλαδή, με τον εαυτό μου. Μετά και, με έπιασε να μην γελάω. Να ζορίζομαι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, κάτι άλλο θα βρούμε να κάνουμε στα κινηματικά οροσκόπια. Κάτι άλλο θα βρούμε. Θα τα επαναφέρουμε ίσω και σε ένα άλλο χρόνο που θα έχει έτσι πέσει λίγο η επιρροή του και τάκ θα είναι πιο ωραίο να ακουστούν. Αλλά αργαλά αργα, το, το, ε, αργα, αργα, αργα το φιλί για να έχει νοστιμάδα, έτσι λένε. Όχι, αργαλά για το φιλί για να έχει νοστιμάδα. Κάπω έτσι λέει ο, Λα, ο λαό εισαγωγικά. Που πάμε να ακούσουμε τη μουσικούλα και τα λοιπά. Θα τα πούμε σε λίγο. ε, Άντε να κρατήσουμε κάνον 10 λεπτά ακόμα. Έτσι παρούλα. We'll επειδή μου αρέσει πάντα να το κάνω αυτό ε, θέλω πάντα να με απομυθοποιώ με κάθε τρόπο θεωρώ ότι άνθρωποι που σκέφτονται έστω λίγο συλλογικά έστω λίγο ε, οριζόντια αλλά μέχρι ένα σημείο έτσι μην δημιουργήσει ανοχές γιατί εγώ μπορεί αυτό το σημείο να το ξεπερνάω καμία φορά να φτάνω στο σημείο τη ενοχή. άνθρωποι λοιπόν που σκέφτονται συλλογικά και οριζόντια όταν αντιληφθούν ότι ασκούν επιρροή και δημιουργούν ένα μύθο γύρω τους πρέπει, είναι υποχρεωμένοι να το, να το αποδομούν αυτό. Ε, τώρα γιατί το λέω αυτό, να απομυθοποίηση, επειδή λοιπόν θέλω να απομυθοποιώ, οι μουσικές που βάζω είναι συλλογές τις οποίες πρόσφατα έχω ανακαλύψει Πρόσφατα έχω αντιληφθεί ότι υπάρχουν αυτές οι μουσικάρες, ας πούμε, που εγώ δεν τις ήξερα και με την ευκαιρία που κάνω την βραδινή μου εκπομπή και ήθελα να προσφέρω στον κόσμο να ακούει κάτι διαφορετικό, ας πούμε, μαζί με εμένα ε, έψαξα λίγο περισσότερο και βρήκα πάρα πολύ ωραία μουσικά κομμάτια που ένα από αυτά είναι, συλλογή, ένα από είναι σε αυτή τη συλλογή, την οποία ε, Ακούω, υπάρχει, εγώ θα σας, θα σας το πω στον αέρα, δεν πειράζει, υπάρχει ένα site το οποίο λέγεται, προσέξτε, Ελλάς, αλλά όχι Ελλάς με την έννοια Ελλάδα, ε, Ελληνική Ανεξάρτητη Σκηνή. Είναι σε, είναι blogspot. θα σας πω το, να βρείτε για να ακούσετε, γιατί, ρε μου, πούμε, να μην, να μην δέσετε τη μουσική με μένα, ότι α, βάση ωραία μουσική. Wow, Μπορώ να τη βρείτε τη μουσική. Μετά από εκεί βεβαίω είναι και το τι λε. Οκ, okay. αντιλαμβάνομαι μπορεί να ακούσει ένα τραγούδι μόνο του και κατευθείαν σου σκάει στο κεφάλι πώς επικοινωνεί με τον άνθρωπο που κάνει το ραδιόφωνο εκείνη την ώρα. Ναι, αυτό αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, εγώ θα σας πω. Ε, όχι, δεν είναι αυτό που σα είπα. <laughs> δεν είναι το Ελλά. Έκανα λάθο. Λοιπόν, ε, ακούστε. Το site το οποίο εγώ βρίσκω τι συλλογέ και τις παίζω και μου αρέσει πάρα πολύ. Οι μουσικέ που έχω βρει είναι το όλο μαζί, αυτό που θα πω: Greek Underground, όλο μαζί. Greek Underground είναι μια λέξη Greek underground.plotsport.com. Επαναλαμβάνω: Greek underground, όλο μαζί, λέξη.plotsport.com. Θα βρείτε πάρα πολύ υλικό, απίστευτα πολύ υλικό. Επαναλαμβάνω. Πάρα πολύ υλικό και το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι ότι θα βρείτε link για να ανακατεβάσετε τη μουσική Όχι απλά ένα, ξέρω εγώ, link το οποίο μπαίνετε, βλέπετε το όνομα του group ή της συλλογή, διαβάζετε το ιστορικό και α, ωραία, ε, το είδαμε σε όλα όσα δείτε εκεί Υπάρχει, εγώ τώρα το καλύψα. μπορείτε να το ξέρετε χρόνια, δεκαετίες, εγώ τώρα ακάλυψα τα μερικοί, μπορεί. Ε, μπορείτε λοιπόν ε, σε κάθε ε, μουσική συλλογή ή μπάντα που βλέπετε, να κατεβάσετε τη μουσική. Οπότε ε, σας το συνιστώ, ε, θα βρείτε πάρα πολλά ωραία πράγματα μέσα να ακούσετε. Και εμένα το 99% είναι κατεβασμένες συλλογές από το website αυτό. Αυτό εννοώ από μυθοποίηση. right Fucking myself in a limousine, it's so nice Fucking myself in a limousine, it's so bright Κάποτε εδώ ήρθε και η ώρα να σας αφήσουμε. Ήρθε το τέλος της εκπομπής. Ήρθε το τέλος της εβδομάδας που είμαστε παρέα τόσες μέρες. Νομίζω είναι λοιπόν. Ε. Είναι, δεν... είναι η πρώτη φορά που κάνω πρόγραμμα όλες τις μέρες της εβδομάδας, Δεν έχει τύχει κάτι αυτού Λοιπόν, ήθελα να σας πω το το για, ήταν μια ακόμα μια ωραία βραδιά, ένα ακόμα ωραίο δίωρο θα ακολουθήσει αυτή η εκπομπή σε επανάληψη αμέσως μετά μόλις κλείσουμε την, κλείσουμε την μετά το τέλος της. Έχουμε πραγματικά πάντα τα καλύτερα για τη μέρα που ξημερώνει να είναι πάντα μια πιο καλή μέρα από την προηγούμενη και πάντα να σας βρίσκει δυνατές τους, σε ό,τι κάνετε και να διαχειρίζεστε με τον καλύτερο τρόπο εύχομαι με τον καλύτερο τρόπο να διαχειριστείτε ό,τι σας, σας βρεθεί σαν κατάσταση σαν βίωμα να ξυπνήσετε και το πρωί να είστε Στου ανθρώπου δίπλα που θέλετε τόσο πολύ να να δείτε όταν ανοίξετε τα μάτια σα. Εγώ αυτή την ευχή τη λέω και την ξαναλέω γιατί είναι η καλύτερη ευχή. Για μένα προσωπικά, γι' αυτό και την ξαναλέω. Σε όσε και όσους συνεχίσουν το βράδυ χωρίς να κοιμηθούν, το ξενυχτήσουν, να είναι ένα, ένα πολύ καλό βράδυ. Με ένα έντονο, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε να είναι αυτό το βράδυ. Για τις υπόλοιπες και του υπόλοιπου να ευχηθώ ένα όμορφο εξημένου και μια πολύ όμορφη και καλή νύχτα. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και ευχαριστώ μου δώσατε την ευκαιρία να μην και εγώ κοντά σας. Θα τα ξαναμούμε πάλι τη Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, την ίδια ώρα, 10 η ώρα, 10 με 12. Να είστε καλά και θα τα πούμε σε δύο μέρες. Πολλά φιλιά! ριζοσπαστικέ ριζοσπαστικές φωνές, και ελευθερίας.